Το ερχόμενο Σάββατο για όσου ενδιαφέρονται θα έχουμε οικογενειακό μνημόσυνο στην Βαντάνασα για τη μητέρα μου η οποία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια. Εάν λοιπόν όσοι θέλετε εγώ σας προσκαλώ όσοι επιθυμείτε να είσαστε εκεί. Το Σάββατο λοιπόν το ερχόμενο που είναι και το πρώτο κατ' ουσίαν ψυχοσάββατο το πρώτο κατ' ουσία, γιατί δύο είναι τα ψυχοσάβατα, και το κάνω αυτό επ' να σας δώσω μία σαφή εικόνα περί ψυχοσαβάτων, γιατί πολλοί σε αυτό κάνουν λάθος μη μιλάτε μεταξύ σας να καταλάβετε κάνουν λάθος δυστυχώς και ιερείς βεβαίως θα ξεκινήσω με την άποψη που είναι θέσης της Εκκλησίας, ότι κάθε Σάββατο είναι τον ψυχών. Κάθε Σάββατο. Αλλά τα κατ' ουσίαν είναι δύο το χρόνο. Δύο. Το ένα είναι το ερχόμενο και το άλλο είναι παραμονή της πεντηκοστής. Τα κατ' ουσίαν, λοιπόν ψυχοσάββατα είναι δύο. Το ένα είναι το ερχόμενο επαναλαμβάνω, το ερχόμενο παραμονή, δηλαδή τον Απόκρεο και το άλλο ψυχοσάββατο είναι παραμονή της Πεντήκοστης. Δύο είναι τα ψυχοσάββατα, τα κατ' ουσίαν ψυχοσάββατα. Όλα τα ψυχοσάββατα βέβαια είναι για, ψυχ... για τις ψυχές, αυτό το είπα Όπως σα είπα προχτές, το περασμένο Σάββατο, το πρώτο μέρος του κυρίγματός μας, αυτά τα τέσσερα Σάββατα του Τριωδίου, θα τα αξιοποιούμε στο πρώτο μέρος του κυρίγματος για να ενημερωνόμαστε γύρω από το καρναβάρι. Η σατανική και αισχλή αυτή εορτή, η, η οποία δυστυχώς έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, και η οποία Δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο, γίνεται και πιο χειρότερη, γίνεται πιο εσχρή, μέχρι, θα σας πω κάτι που ίσως δεν το μάθατε, ίσως και να το ξέρετε, μέχρι που έμαθα ότι ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος εδώ των Πατρών, Έκανε μία επιστολή με την οποία καταμαρτυρεί τα όσα έσχυ γίνονται στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Και καταφέρεται εναντίον του καρναβάλου. Ευτυχώς υπάρχει και αυτό το θετικό στοιχείο, ότι όλοι όσοι είναι μέσα εκεί στα Δημοτικά Συμβούλια, δεν είναι όλοι αισχροί, αλλά ευτυχώς κάποιοι από αυτούς διακατέχονται από ένα πνεύμα ορθοφροσύνης και συνέσεως και αγνότητος και δεν ανέχονται αυτά τα οποία γίνονται γιατί βεβαίως βλέπουν ότι είναι οικογενειάρχες βλέπουν ότι σήμερα είναι τα παιδιά του κόσμου αλλά αύριο θα είναι τα δικά του τα παιδιά και καταλαβαίνουν και, και, και, και βλέπουν ότι αν θέλουν να φτιάξουν οικογένεια της Προκοπής, αυτή τη μάστιγα του καρναβάλου θα πρέπει να την πατάξουν. Προχτές, πρώτο θέμα, το περασμένο Σάββατο μιλήσαμε για το αν το καρναβάλι είναι η δωλολατρία. Και νομίζω σας έδειξα με απλά πράγματα, και με την απλή λογική, ότι βεβαίως είναι η δωλολατρία, αφού οι ρίζες του είναι όντως σε ιδωλολατρικές εορτές και σε ιδωλολατρικές εποχές, είναι βεβαίως η δωλολατρία και όχι μόνο αυτό, αλλά και όσοι συμμετέχουν, σας το είπα ξεκάθαρα, ότι είναι οι Βεβαίως κάποιοι πιθανόν να με κατηγόρησαν μέσα τους ότι είμαι ακραίο σε αυτό το συμπέρασμα Αλλά θα σας ερωτήσω κάτι Όταν ένας πέφτει στην πορνία πώς τον λέμε Πόρνο δεν τον λέμε Όταν ένας κλέβει πώς τον λέμε κλέφτη. Γιατί λοιπόν και όταν ένας συμμετέχει στην ιδωλολατρία γιατί να μην είναι ιδωλολάτρης το ίδιο σκεπτικό δεν είναι με το ίδιο συμπέρασμα με τον ίδιο τρόπο δεν εξάγεται και εδώ το συμπέρασμα όπως τον κλέφτη όπως αυτόν που κλέβει τον less κλέφτη όπως αυτόν που λέει ψέματα τον less ψεύτη όπως αυτόν που κάνει πορνεία τον less πόρνο και αυτή τη γυναίκα που κάνει πορνία τη less πόρνη έτσι ακριβώς και αυτόν ο οποίο και ενδιαφέρεται και ασχολείται με την ιδωλολατρία ασφαλώς και θα τον πούμε ιδωλολάτρη χωρίς καμία συστολή και χωρίς κανένα ενδιασμό είναι ιδωλολατρία και είναι ιδωλολάτρες όλοι αυτοί οι οποίοι έστω και αν εξομολογούνται όπως εξομολογούνται έστω και αν κοινωνούν όπως κοινωνούν ο Κύριος θα μας τα δείξει αυτά μια μέρα θα δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κοινωνούσαν αξίω, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κοινωνούσαν αναξίω, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι εξομολογούνταν σωστά, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι εξομολογούνταν και ενέπεζαν και κορόιδευαν. Θα τα δούμε όλα αυτά μια μέρα. Θα δείτε τότε πόσοι οι δολολάτρε εκκοινονούσαν και αυτή η θεία κοινωνία αντί να του κάνει καλό, του έκανε κακό και του ευήθησε την ψυχή του ακόμα περισσότερο μέσα στα τάρταρα του άδου. Αυτά όμως όταν θα έρθει εκείνη η μέρα η μεγάλη και επιφανής που θα την ακούσουμε την άλλη Κυριακή εκεί θα δούμε πόσοι ήσαν αυτοί οι οποίοι πραγματικά με φόβο Άγιο, με συστολή, με ταπείνωση, με αγάπη προς τον Θεό προσήρχοντος τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε ως προς τον Καρνάβαλο με το εξή αγαπητοί μου αδελφοί Είδαμε ότι είναι η δωρολατρική εορτή αλλά σήμερα θα δούμε μάλλον από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε τι, τι γίνεται μέσα σε αυτή την εορτή θα δούμε αν υπάρχει κάτι το θετικό θα δούμε πόσα αρνητικά υπάρχουν θα δούμε αν υπάρχει κάτι το ψυχοφελές θα δούμε πόσα ψυχοβλαβοί υπάρχουν μέσα στον καρνάβαλο θα δούμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία τρέχουν και δυστυχώς αυτές οι πόρτες των σπιτιών αυτό τον καιρό είναι όλες ανοιχτές τη νύχτα και τα παιδιά μπαινοβγαίνουν ό,τι ώρα θέλουν. Ε. θα δούμε λοιπόν αυτά τα παιδιά τι κάνουν έξω που γυρνάνε θα δούμε όλα αυτά για τη χαρά του καρναβάλου τρέχουνε θα δούμε ότι όλα αυτά τα παιδιά για τη του τρέχουν ή θα δούμε και κάτι άλλα πράγματα πονηρά, επικίνδυνα, διαστρεβλωτικά, φοβερά τα οποία γίνονται μέσα στη νύχτα γιατί βεβαίως εσείς οι γονείς έχετε δυστυχώς μαύρα μεσάνυχτα γιατί έχετε μείνει στην εποχή του Καρναβάλου που εγινόταν τότε στις ημέρες της δικές μας που είμαστε και εμείς παιδιά και τότε βεβαίως μπορώ να πω ανεπιφύλακτα Βεβαίως εγώ ποτέ δεν συμμετείχα σε αυτές τις ορτές, αλλά μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι τότε η εορτή του καρναβάλου θα έλεγα ήταν μια αθώα εορτή μέσα στην οποία βγαίναν τα παιδάκια, βεβαίως κακός μασκοφορεμένα, διμένα με στολές διάφορες και συμμετείχαν, πήγαιναν και οι γονεί μαζί και ασφαλώς ήταν πιο αθώα η εορτή από ό,τι δεν είχε τη σημερινή πονηριά και τη σημερινή επικινδυνότητα. Γίνεται λοιπόν στις εορτές αυτές του καρναβάλου. Πρώτα-πρώτα να θεωρείτε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, γιατί βλέπετε ότι ο καρνάβαλος έχει πάρει πλέον μια επισημότητα και βλέπετε ότι για την εορτή αυτή ήδη εργάζεται η Πάτρα επί ένα χρόνο έχουν αρχίσει οι προεργασίες από πέρυσι τελειώνοντας το καρναβάλι το είπαν άλλωστε επίσημα κάτω εκεί στην πλατεία που τον γκέγανε δεν ξέρω που τον γκένε ότι από σήμερα αρχίζουμε τη διοργάνωση του άλλου καρναβάλου δεύτερον να έχετε υπόψη σας ότι οι επίσημες οι οι επίσημες εορτές του καρναβάλου έχουν τώρα ένα μήνα που γίνονται από τις 17 Ιανουαρίου έχουν αρχίσει επίσημος και θα τελειώσουν βεβαίως όταν θα τελειώσουν στις 8 Μαρτίου δηλαδή περίπου δύο μήνες έχουμε μία επίσημη έναρξη και τελετή <Συκλή> αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά μας οδηγούν στο ότι εδώ πλέον δεν έχουμε μία εορτή αλλά έχουμε μία ενορχιστρωμένη και καλοφτιαγμένη επιχείρηση η οποία αποσκοπεί σε άλλα πράγματα και όχι στο να γιορτάσει ο κόσμος γιορτή είναι, τι σημαίνει γιορτή μία-δύο μέρες, άιδε να γελάσουμε να βγουν τα άρματα, δεν ξέρω τι θα γίνει ε, γελάσαμε, τελειώσαμε, κλείστε τα, μαζέψτε τα τώρα τελειώσαμε, αυτή ήταν η γιορτή εδώ δεν γίνεται γιορτή εδώ είναι η επιχείρησης. Και η επιχείρησης αυτή έχει διπλό σκοπό. Το λένε αυτό. Ο πρώτος σκοπός είναι η τσέπη. Το πορτοβόλιο. Κάποτε, σας το έχω πει νομίζω παλαιότερα, εγγήκα σε γνωστούς εμπόρου των πατρών, γνωστούς μου, θρησκευομένους ανθρώπους, όπως έτσι λένε. Και λέω, σας παρακαλώ, λέω, Έχω φτιάξει, είχα φτιάξει μια διαμαρτυρία να τη στείλουμε στον Δήμαρχο. Λέω: Παρακαλώ, θα μου υπογράψετε εδώ. Λέει Παπούλη, τι λέει αυτό, Λέω: Γράφει να καταργήσουμε τον Καρνάβαλο. Α όχι. Μα δεν τον καταργήσουμε, μην την τον Θεό. Α λέει, λέει, λέει Παπούλη, ανεβαίνει ο τύρος Εγώ τώρα περιμένω να κάνω δουλειά. Όχι να μην το κάνεις αγύριο λοιπόν σημαίνει επιχείρηση, σημαίνει λεφτό χρήμα χρήμα σημαίνει σημαίνει δαπάνες σημαίνει περίπου δέκα δισεκατομμύρια δραχμές για να γίνει όλη αυτή η παρουσίαση. Τα οποία δέκα δις δεν είναι λεφτά του Δήμαρχου, μακάρι να τα κάνει, άμα ήταν να τα βάλει μόνο από την τσέπη του, τα βάλει. Είναι λεφτά του Δήμου, δηλαδή δικά μας λεφτά. Έτσι. Είναι λεφτά δικά μας. Λεφτά του Δήμου. Μη μιλάτε, μη μιλάτε, προσέξτε, προσέξτε γιατί λέμε ενδιαφέροντα, θα πάμε και στην ουσία. Αυτά θα είναι δευτερεύοντα όντως, το παραδέχουμε, δευτερεύοντα πράγματα γιατί και εμένα δεν με αφορά άμεσα δεν με ενδιαφέρει άμεσα το οικονομικό στο κάτω κάτω εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το ηθικό αλλά σας είπα ότι είναι διπλή η επίθεση που γίνεται αυτές τις ημέρες πρώτον είναι επίθεση στην τσέπη μας και δεύτερον είναι επίθεση στα παιδιά μας στα παιδιά και στα εγγόνια σα Εκεί γίνεται η επίθεση τώρα. Προχτές, με ενημέρωσε ένας ιερέας σε κάποια ενορία που πηγαίνω και κάνω κήρυγμα μου λέει παπούλι σώσε με. δεν τι συμβαίνει. Έστειλαν στον νηπιαγωγείο παρακαλώ, στον νηπιαγωγείο στον νηπιαγωγείο, επίσημο χαρτί του Δημάρχου Με τη συνεργασία του συλλόγου γονέων και κηδαιμόνων να πάνε τα παιδιά όλα τα παιδιά και να δημιουργήσουν, να κάνουν τα παιδάκια, τα χαϊβάνια, τα μικρά να φτιάξουνε να φτιάξουν μασκέ πάρτις να κλείσουν κέντρα και να γίνουν χωρί, παιδάκια του νηχιαγωγείου σας λέω, στο νηχιαγωγείο το λέω και στο δημοτικό σχολείο, νηχιαγωγείο και δημοτικό Αντιλαμβάνεστε επιχείρηση ολόκληρη για να επιστρατευτούν τα παιδιά <Τι> θα μου πει, κακό είναι αυτό παιδιά είναι και τι έγινε θα σας πω τι έγινε θα σας πω σας τα έχω ξαναπεί αλλά πιθανόν επειδή τα ξεχνάτε εγώ θα σκαλέψω τη μνήμη σας για να προσπαθήσετε να θυμηθείτε λίγα πράγματα ήρθε Όλα παιδιά όχι μόνο ένα, εν πάση περιπτώσει εγώ ένα θυμάμαι αυτή τη στιγμή ήρθε ένα κορίτσι, ήταν ηλικίας 14-15 χρονών, για εξομολόγηση γιατί βλέπετε στις μανάδες δεν τολμάνε να πάνε στο πνευματικό όμως πάνε, και το λένε δεν μπορεί, τα βαρένια είναι η συνειδησή τους εσείς οι μανάδες κοιμώστε ήσυχες έτσι το παιδί σας, καλό παιδί, καλό παιδί άγγελος, απείραχτο ε. Αλλά δεν αναρωτιέσαι τι συνέβη τα καρναβάλια που βγήκε όξο, τι συνέβη, τίποτα. Ήρεμες έτσι, κοιμηθείτε εσείς, κοιμηθείτε ήρεμες. Ήρθε λοιπόν ένα κορίτσι 15 χρόνων, 14 χρόνων, αν θυμάμαι καλά, μου λέει η μέσα στα άρα που μου είπε, μου λέει καπνίζω. Λέω 14 χρόνων εσύ καπνίζεις, προχτές μάλιστα είδα και τον δρόμο. Λέω, και δεν Καπνιέζεις, λέω, γιατί πώς το μάθες, παιδάκι μου, δωσήκη Μου λέει, πρώτη φορά κάπνισα στον group. Mm -hmm. Θυμάστε τι σας είχε πει πέρυσι mm -hmm. Είναι βαλτή συγκεκριμένα πρόσωπα mm -hmm. Βαλτή mm -hmm. Γιατί νομίζετε ανοίγουν αυτά, αυτά τα στέκια, τα group όπου γυρίσετε τώρα στην Πάτρα, υπάρχει ένα στέκι, γκρουπ του τάδε ο, Ονομασία συγκεκριμένη Άλλο γκρουπ παραπέρα, άλλο γκρουπ παραπέρα, γιόμισε η Πάτρα γκρουπ. Στέκια! Τι! Γιατί τα θέλουν αυτά τα στέκια! Τα στέκια τα θέλουνε για να πηγαίνουν εκεί πέρα να κουβεντιάζουνε να καπνίζουνε να πίνουνε και όταν το ρώτησα γιατί όταν είδα εγώ ότι με ενδιαφέρει αυτό σαν που είμαι και ήθελα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες μου λέει το εξής προσέξτε όταν λέει έβγαλε τα τσιγάρα ο Μαέστρος, ο Πρώτος και άρχισε να μας μοιράζει έτσι, εγώ είτε ποιος θέλει παίρνει εγώ λέει τότε θεώρησα να μην πάρω όχι λέει ευχαριστώ δεν καθνίζω και λες και ήταν βαλτοί όλοι γύρω μου Άρχισαν, λέει, το πείραγμα, Α, εσύ είσαι το παιδάκι τη μαμά, εσύ είσαι το μαμότρεπτο, εσύ δεν καπνίζει, εσύ δεν βγήκε, εσύ δεν κάνει, εσύ δεν βγαίνει, εσύ είσαι καθυστερημένη, εσύ είσαι το ένα, το άλλο. Είπαν, είπαν, είπαν, είπαν. Άντε, δώσε μου να πάρω. Να ησυχάσουμε. Επείρα, πάλι. Τόμα. Μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε. Κάθε βράδυ εκεί στον κρογκ, γρογκ, γρογκ, γρογκ. Συνέχεια. Ε, Είναι μικρό, δεν σας αρέσει αυτό, να πάμε στο σοβαρότερο, να πάμε στο σοβαρότερο, και αυτό παρακαλώ, είναι φίλος μου ο αστυνομικός, εδώ Γεράσιμος δεν τον ξέρει, ο οποίος είναι σήμερα διοικητή των φυλακών, ο οποίος τι μου είπε, πρόκριση νομίζω, όχι πέραση, πρόκριση. Κατέβαιναν, λέει, τα γκρουπ, τη Γούναρη, τη Γούναρη, προ τα κάτω, στους σχολείο. Και στον δρόμο, τα παιδιά έκαναν χρήση ναρκωτικών. Χρήση ναρκωτικών. Και μόλις, λέει, εμείς οι αστυνομικοί το πήραν χαμπάρι. Το πήραν χαμπάρι, είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε. Έρχεται μήνυμα στα γουόκι τόκι τη αστυνομία σα. Εσύρμα του. Ε? Δεν θα επέμβετε. Απαγορεύεται. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν για να μην αμαυρωθεί ο καρνάβαλο. Να μην χαλάσει. Τα πίσαν τα παιδιά μου λέει πάτερ μέσα στον δρόμο και κάνανε μπροστά στα μάτια μα. Χρήση ναρκωτικών. Καπνίζαν τσιγαριλίκια αυτά τα χασίσια. Δεν είναι μόνο το παιδάκι να πάει στο γκρουπ και να χορέψει, υπάρχουν κι άλλα πίσω από τα γκρουπ. Ακούστε με, αν θέλετε. Εμένα με ρώτησαν, μου λέει: Θα καταργήσει τον καρνάβαλο. Δεν πάω να καταργήσει τον καρνάβαλο. Εγώ δεν πάω να καταργήσει τον γκρουπ. Α με λεήσει ο κύριο για αυτό που θα πω, εγώ τηρώ τη ρώτη στάση των προφητών. Όπω οι προφητέ έλεγαν, εγώ σα ειδοποιώ. Άμα θέλετε, ξυπνάτε. Το ίδιο κάνω και εγώ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση. Σας φωνάζω, σας ειδοποιώ, φωνάζω από την, την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, φωνάζω, φωνάζω. Άμα θες. Άμα θες, Άμα. Η αποστολή μου αυτή είναι. Η αποστολή μου δεν έχω τη δύναμη, δεν είμαι εγώ υπουργός, ούτε πρωθυπουργός για να πω δια διατάγματος, ξέρεις απαγορεύεται. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σε ενημερώσει και να σου πω ξέρει, κυρία μου, ξέρεις, κυρία μου, φωνάτε, διαμαρτυρηθείτε, βγάτε στον δρόμο, γαρίξτε, γράψτε, γράψτε». Για να μην αισθάνεται τούτος ο Δήμαρχος, και ο κάθε Δήμαρχος, και ο ο προηγούμενος, ότι η Πάτρα θέλει το καρναβάλι. Όχι. Να αισθανθούν ότι η Πάτρα δεν το θέλει το καρναβάλι. Γιατί για για μα το έχουν επιβάλει το καρναβάλι. Έχουμε πολλά στοιχεία ακόμα θα έρθατε από σήμερα γιατί βλέπω την ώρα μου περνάει και δεν θα έχω ώρα να σας κάνω για το πτήριγμά μας μετά το κανονικό. Σταματάω λοιπόν εδώ και θα ακούσετε πολύ περισσότερα και πολύ θλιβερότερα πράγματα που γίνονται στο καρνάβαλο. Την ερχομένη ομιλία μας το άλλο Σάββατο και αν θέλετε και εσείς διαμαρτυρηθείτε, φωνάξτε, Ειδοποιήστε, ενημερώστε τα παιδιά σα και τα εικόνε γιατί δεν τα ενημερώνετε. Μην κάθεστε παθητικά και μην δέχεστε παθητικά αυτά τα οποία σα λέει το κορίτσι σα ή το αγόρι σα. Μην το δέχεστε. Εάν το παιδί σου σου πει μάνα απόψε θα πάω να κάνω χρήση ναρκωτικών, θα το αφήσει. Πέσε μου, θα το αφήσει. Ορίστε λέω «Θα το αφήσει, θα το αφήσει» δεν το αφήνει Και εκεί δεν το αφήνεις να κάνει χρήση της ελευθερία του δεν το αφήνεις να κάνει χρήση της ελευθερία του Γιατί ξέρεις ότι αυτό που θα γίνει είναι ο θαynάτός του Μην είστε τόσο άνετοι και τόσο πρόθυμοι να παρέχετε ελευθερία στα παιδιά σας το παιδί θέλει και λίγο ζόρι Χαλινάρι. Δεν λέει εσύ τα κλάψια. Εγώ παιδιά δεν έχω. Σα το έχω ξαναπεί. Εγώ καλό καιρό σήμερα. Παιδιά δεν έχω. Εσύ τα κλάψια. Εγώ εσάς σκέφτομαι και εσάς προλαβαίνω να, να, να, να, να προσπαθώ να σας προλάβω. Αν θέλετε μιλήστε. Δεν θέλετε. Αφήστε τα. Αλλά ό,τι θα συμβεί. Μη ρίξεις ευθύνη σε κανέναν άλλον, παρά μόνο τον εαυτό σου. Και έρχομαι τώρα στη συνέχεια του Αγιογραφικού μας κειμένου, στη συνέχεια των παρεμειών του Σολομόντος, Θα σας θυμίσω ότι έχουμε μείνει στον στίχο 5. και θα θυμίσω με πολύ συντομία αυτό το οποίο μας είπε προχθές ότι όταν προσεύχεσαι και είσαι έτοιμος να ζητήσεις από τον Θεό να ζητάς πράγματα μεγάλα ουσιώδη, αξίας πράγματα όχι υγεία, όχι λεφτά αυτά είναι τα τελευταία όχι υλικά αγαθά να ζητήσεις από τον Θεό τον Παράδεισο να ζητήσει από τον Θεό την Βασιλεία Του να ζητήσει από τον Θεό όταν θα έρθει η ώρα της αναχωρισιός μας να μας έμπρειε με και εξομολογήσει είδατε οι Άγιοι τι μας διδάσκουν θυμάστε αυτή την προσευχή που θα την βρούμε φέτος και φέτο, όπω κάθε χρόνο, θα την βρούμε μέσα στη μεγάλη τη 40 Κύριε και δέσποτα τη ζωή μου, ε, Νεύμα Αργία, Περιεργία, Φιλαρχία, Αργολογία, Δημοιδό. Ε, μια, μήπω βλέπει εδώ μέσα τίποτα υλικά. Βλέπει αυτόν τον Άγιο τον Εφρέμ να ζητάει από τον Χριστό να του δώσει λεφτά. Μήπω ακούσει τίποτα να του δώσει υγεία. Άλλωστε ήταν οι περισσότεροι από αυτού. Άλλωστε ήταν. Αλλά του έλεγε, Εγώ τι θέλω την αρρώστια. Η αρρώστια καλό δεν έχω βρει κανέναν σε μέσα στους Αγίους σπάνια παραδείγματα, κανένα που να έχει τρομερούς πόνους μπορεί να έλεγε Κύριε μου, ε, απάλλαξέ με από τους πόνους, δεν μπορώ να τους σηκώσω αλλά αυτά που κάνουμε εμείς ε, δεν, δεν συναντάω ποτέ τέτοιες προσευχές στους Αγίους Πατέρες ζήτα Του υψηλά πράγματα του Θεού ζήτα Του αξίας πράγματα ζήτα Του ζήτα από τον Θεό ωφέλει για την ψυχή Σου και όχι για το Σώμα σου. Και θυμάστε είπε ότι όταν θα παρακαλέσεις να σου δώσει ο Θεός σοφία να παρακαλέσεις με τα δακρύο, με φωνές, με κραυγές για να δώσεις τον Θεό να καταλάβει πόσο πραγματικά έχει ανάγκη την σοφία Του και ο Θεός θα τη δώσει Γιατί να του φωνάξεις τώρα του Θεού Πάμε παρακάτω τώρα γιατί η ώρα μα περνάει γιατί να του φωνάξει, να του πλάψει του Θεού. Γιατί λέει, την σοφία ο Κύριος τη δίνει. Έτσι λέει εδώ παρακάτω. Ότι κύριο δίδωσε σοφία. Ο Θεός θα σου δώσει σοφία. Δεν θα σου δώσει τηλεόραση. Δεν βέβαια δεν τα έχουμε καταλάβει αυτά. Ξεκινάει ο Άννο, φτιάνει σπίτι. Το πρώτο που θα βάλει μέσα τηλεόραση. Το πρώτο. Βρέ αυτός είναι διάολος που έβαλες μέσα σου. Μέσα στο σπίτι είναι διάολος. Αγία Γραφή δεν τον νοιάζει. να μην Το πρώτο σπίτι φτιάνει το πρώτο τηλεόραση. Η σοφία του Θεού, η σοφία, δεν θα έρθει μέσα από την τηλεόραση. Δεν θα έρθει μέσα από τις εφημερίδες. Δεν θα έρθει μέσα από τα βραμοπεριοδικά. Δεν θα έρθει μέσα από βιβλία άσκετα με την Εκκλησία Καθόμαστε και διαβάζουμε ένα σωρό αειδείες, ένα σωρό βλακίες, ένα σωρό ηλιθιότητες για σεξ, για όλη αυτή τη μούχλα και τη βρώμα του κόσμου Θέλει η Σοφία, ο Κύριος τη δίκη τη Σοφία Και ποια είναι η Σοφία, αυτή είναι η Σοφία Αγία Γραφή να, να διαβάζεις Αγία Γραφή και να μην χορταίνεις, και να διαβάζεις και να διαβάζεις Ο ήλιο ο Κύριος είναι δυνατόν. να χορταίνεις με τον Χριστόν τον αγαπάς ή κάνει με το παιδί σου όταν έχεις ειδικά καιρό να το δεις, χορταίνεις να το βλέπεις Εδώ φαίνεται και η αγάπη που έχουμε στον Θεό Για σε κάποιον και πες σούφερα δώρο, Αγία Γραφή να τη διαβάζει, να ναι, ευχαριστώ, άντε. Ούτε θα τη βγάλει από το χαρτί, ούτε απ' το χαρτί δεν θα τη βγάλει. Έτσι κατευθείαν θα τη βάλει εκεί στην Απ' το χαρτί δεν βγαίνει, άμα είναι τελειγμένη. Απ' χαρτί δεν βγαίνει. Όπως θα του την πάει, έτσι θα τη φυλάει εκεί. Και με πρώτη ευκαιρία θα την πάει δώρο σε κανέναν άλλον. Για να δείτε τι χριστιανό είμαστε. Έχει δει χιλιαστή τι, έχει δεί το χιλιαστή που ναι, έχει δίποσυνια του χιλιαστή, δεν έχει τίποτε. Δεν έχετε δει. Ε? Μαβρισμένα εδώ τα φύλλα γύρω από το ξεφύλλισμα, μαβρισμένα εδώ γύρω εδώ, μαβρισμένα μαυρισμένα. μαυρισμένα. Τι ξεφυλλάει 10 φορέ 20 φορέ την ημέρα. Μαβρισμένα τα φυλλα απο το ξεφύλισμα, εδώ γύρω από την πόλη χρήση. και έχω δει και Χριστιανό τέτος έχω δει και Χριστιανό το... μάλλον εγώ δεν τον είδα μου το είπα στο Άγιον Όρος ένας από τους πατέρους ο Γερβάσιος μου λέει ήρθε ήρθε ένας μου λέει Χριστιανός πάτερ μου μου λέει έκλαψα από τον Ιανα την ώρα που κουβεντιάζαμε βγάζει την Αγία Γραφή λέει την είχε εδώ στην τσεπάκη του από μέσα στο σακάκι τη βγάζει λέει Με το έτσι. βλέπω λέει απ' έξω πάτερ μου από το πολύ δούλεμα το χέρι του είχε τρουπ Είχε τρουπήσει το εξώφυλλο, το πολύ εκεί που έπτιανε το δακτυλό του εδώ πέρα, είχε τρουπήσει το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο τη Αγίας Γραφής, το σκληρό αυτό, είχε τρουπήσει. Αυτό σημαίνει αδερφοί μου, ανάγνωση, μελέτη της Αγία Γραφής. Γιατί αυτό τι ήθελε, σοφία Θεού ήθελε. Σοφία Θεού. Θυμάστε τι έλεγε ο κύριο, τι συμβούλευε τον Ιησού, δεν τα έχετε διαβάσει αυτά. Δυστυχώ, τον Ιησού του να δει. Του λέει: Αν θέλει να κατευθύνει το λαό σωστά, την Αγία Γραφή λέει: Θα την έχει κατά από το μαξιλάρι σου. Θα την διαβάζει, θα την έχει μέσα στον κόρφο σου. Να γράψουν ρητά τι Αγίε Γραφεί στι πόρτε στο σπιτιό του, στι πόρτε των δωματίων του. Ούτω ώστε μπαίνοντα μέσα να βλέπει και να αντιμήσε το Λόγο του Κυρίου. Να μην έρθω στο τι κάνουμε έτσι και το τι κάδρα έχουμε μέσα στο σπίτι μας και τι κρεμάμε στις πόρτες μας αφήστε τα αυτά, αφήστε το. Σας είπα θα έρθει η μέρα του Κυρίου και εκεί θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα θα αποκαλυφθούν. Ο Κύριος λοιπόν δίνει τη Σοφία αυτό είναι η πηγή της σοφίας. Και προμένως, επομένως, ετούτο το βιβλίο πρέπει να είναι σε πρώτη χρήση αν θέλουμε να έχουμε σοφία Θεού και να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις στη ζωή σου. Α, ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά, καλά. Ξέρω τι λέει τώρα οι παπάδες, τι γράφουν Οι παπάδες. τα παπάδες θα γράψανε δύο. Οι παπάδες τα γράψαν αυτά. Αυτό είναι νόμος Κυρίου. Νόμος Κυρίου είναι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι νόμος Κυρίου. Ο Κύριος θα μας κρίνει αυτό ο νόμος μεθαύριο στο δικαστήριο. Το έχετε καταλάβει αυτό, το έχετε βάλει στο μυαλό σας καθόλου. Αυτό ο νόμος που τον πετάω σήμερα και τον έχω στην άκρη, αυτός ο νόμος θα είναι το κριτήριό μου μεθαύριο με το οποίο θα κληθώ. Αυτός ο νόμος θα είναι. Ο Κύριος δίνει τη σοφία και τη σαυρίζει της κατορθούς σωτηρία και υπερασποιοί την πορεία αυτών. Τι λέει εδώ, έβαλες τη σοφία λέει στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, η σοφία λέει του Θεού, σου ετοιμάζει τη σαυρό στον ουρανό. Ισαυρό στον ουρανό. Τα ακούτε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι αν τα κάνεις τα λεφτά. Θυμάστε τον άφρονα πλούσιο που μας είπε το Ευαγγέλιο. Μάλιστα, μάλιστα, μάζευε μία νύχτα. Φύγαμε. Φύγαμε πάμε. Δεν μπορεί να τα μαζί του. Τα σάμπανα τσέπες δεν έχουν. Έτσι δεν λέει ο λόγος. Τα σάμπανα δεν έχουν. Έλα πάνε! Εδώ λέει το ετοιμάδιο θησαυρό ουράνιο αυτού οι οποίοι θα σωθούν και θα πάνε στη βασιλεία θα βρουνε τι? Θα βρουνε θησαυρόν εν ουρανείς Έτσι δεν είπε στον, στον πλούσιο ο νεανίσκο, λέει κύριο, στη μάση του σύντου, τι Πήγε ρε πούλα τα λέει όλα, δώστε του φτωχούς και έξις θησαυρόν εν ουρανό Εγώ θα σας ετοιμάσω θησαυρός στον ουρανό και δεν έχω Εκείνο ήταν κολλημένος, στα χτήματα. Όποιο βάλει σοφία Θεού λέει στο νου στην καρδιά του και τον φωτίσει ο Κύριος αυτός σκέφτεται πλέον μόνο τα ουράνια αγαθά. Σαν του. Αγίους. Σαν τον Άγιο Εφραίμδο που σας είπα προηγουμένως στην Ευκή. Είδε τι, τι προσεύχεται και τι παρακαλεί τον Θεό, ποια λεφτά. Αυτός δεν έμενε, ξυπόλυτος ήταν. Ξυπόλυτος, ρακέβητος, έμενε μέσα μια καλύβα γύρευε την καλύβα ήταν εκείνη, θάσταγε από παντού ε, ήταν, αναπαυόταν έτσι ε, δεν ήθελε να έχει τίποτα τίποτα δεν ήθελε να έχει γιατί γιατί αυτό που είχε βάλει στο νου του στην καρδιά του, η σοφία του Θεού τον συμβούλευε και του έλεγε άστα αυτά αφέ, αυτά είναι μάτια κοίταξε τα ουράνια κοίταξε τα ουράνια και βλέπει τι παρακαλάει τον θεών. Κύριε και δέσποτα τη ζωή μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχία, αργολογία, μη μη δώ! Δεν τη φυπακαλάζει. Εμεί τι δουλεύουμε. Όχι, να μου δώσει. Να μου δώσει. Να μου δώσει και λεφτά, να μου δώσει και αξιώματα, να έχω περιουσία να μου δώσει. Εκείνο λέει μη μου δίνει. Ποιο λέει τα σωστά τώρα. Ε, Ποιο λέει τα σωστά, Βλέμμα δεσοφροσύνη, καπινοπροσύνη, υπομονή, αγάπη, χάρισε έντονο Θεοδούρο. Ποιο λέει τα σωστά, Δεν πειράζει, Ο Άγιο Εφρέμε ή εμεί. Ποιο κάνει τη σωστή προσευχή, Ο Άγιο Εφρέμε ή εμεί. Εκείνο είχε σοφία Θεού και βλέπετε η σοφία του Θεού τον καθοδηγούσε στο πώ θα προσευχηθεί. Στο τι θα ζητήσει από τον Θεό, έτσι λέει εδώ. Αυτός έβλεπε ουράνιο θησαυρού και σου λέει: Να χάσω εγώ τον ουρανό για τα λεφτά. Στάχτη να γίνουνε. Στάχτη να γίνουνε. Ας τα φάνε αυτοί που θέλουν. Έχοντε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτη αρκεστισόμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλο. Αφού λέει: Έχω μια κουβέρτα και σκεπάζομαι, και αφού έχω δύο ρούχα και φοράω κι αφού έχω και τρώω, ε, δεν θέλω τίποτα άλλο, πάρτε τα Τι αν τα κάνω. Τι αν κάνω. Τι άλλο λέει σου κάνει η σοφία του Θεού, άμα τη βάλεις στο μυαλό σου, ε, άμα τη βάλεις κι αν πείσει τον Θεό να σε κατευθύνει. Τι άλλο λέει κάνει εδώ. Του φυλάξε οδού δικαιωμάτων και οδόν ευλαμβουμένων αυτών διαφυλάξει. Δηλαδή, σε προστατεύει η σοφία του Θεού. <κυκλή> προστατεύει, τι, να φυλά τον νόμο του Θεού. Ε, θα έρθει ο άλλος μεθαύριο και να σου πει, έλα μωρέ γιορτή είναι σήμερα του ευαγγελισμό, άντε φτιάξε ένα στο να φάμε. Η σοφία του Θεού θα αφήσει μέσα σου να διαμαρτύρεται άμα την έχεις τι κρέας ποτέ σε κατευθύνει σε κατευθύνει λάδι γιατί να πάω λάδι τι μάρα στο σύμφω μια χαρά δόξη σας αφού η εκκλησία το απαγορεύει δέντρο η σοφία του Θεού σε ενισχύει σε συμβουλεύει σε κατευθύνει. Δεν πρόκειται να πάω. Δεν πάει να το λέει και άγγελος εξ να κατέβει να μου πει να πάω. Δεν τρώω. Εδώ θαυμάζω αδερφοί μου, θαυμάζω μερικού ασθενεί ανθρώπους που έχουν σοβαρές αρρώστιες. Σοβαρές αρρώστιες σα μιλάω. Και μου έλεγε κάποιος Πάτερ μου λέει δεν μπορείς να φανταστείς τη δάκρυα χύνω την ώρα που πάω να πιω το γάλα. Τετάρτη γιατί μου έχει πει ο γιατρό. Τι δάκρυα κίνω, Αναμιγνύω τα δάκρυά μου με το γάλα μου. Γιατί, γιατί έχει σοφία Θεού και ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή παρανομεί, χωρί να το θέλει βεβαίω, αναπαρανομεί. Φανταστείτε εμείς τώρα ε, που την παρανομία την έχουμε ζωμοτήρι. Ξωμοτήρι την έχουμε. Ψωμοτήρι. Δεν το έχουμε σε τίποτα να παρανομούμε, στο οτιδήποτε. σε ποτίζει λοιπόν η σοφία του Θεού αν σοφία του Θεού και σου λέει πως να φυλάσεις εντολές του Θεού να μην κάνεις λάθος και σε κάθε σου βήμα σου υπερτιμίζει; ε, Μην μη τυχόν και ξεκάσεις γιατί όπλο του σατανά είναι και η αμνησία σου υπερτιμίζει και σου λέει επ επιτρέπεται αυτό αυτό που πάνε να είναι σωστό Ποιο είναι αυτός που σου πονάζει? ο Κύριος η σοφία του Θεού που έχεις μέσα σου τότε συνήσεις δικαιοσύνη λέει και κρίμα και κατορθώσεις πάντας άξονας αγαθούς άμα βάζει λέει τη σοφία του Θεού στο μυαλό σου στην καρδιά σου τότε θα αρχίσεις να τα βλέπεις τα πράγματα με τη δικαιοσύνη του Θεού Κοίτα τι λέμε εμείς σήμερα ε; Τι κρύο, ε, είδατε τι γίνεται, ε, κλιμμύρες, κακό, το. Τι λέμε όλοι μας, ε, τι λέμε, α, οργή Θεού. Δεν τα μετράς καλά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι οργή Θεού, αυτό είναι αγάπη Θεού. είναι αγάπη Θεού να μας ξυπνήσει. Να μας ξυπνήσει. Όταν ο Πατέρας πιάνει το αυτί του παιδιού και το τραβάει, από τι το πιάνει. ο μίσο Από όγαπη. Αγάπη Θεού είναι αυτά. Είδες όταν βλέπεις σκοτώθηκε κανένας νέος άνθρωπος και λοιπά. Πω πω πω πω. Θεός είναι Αυτός. Δεν ξέρει τι πες. Δεν ξέρει τι πες. Γιατί δεν έχεις μέσα σου τα κριτήρια της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού. Και αυτό λέει εδώ. Άμα έχεις, λέει τη σοφία του Θεού μέσα, αρχίζει με, μετά λέει και καταλαβαίνει τι σημαίνει δικαιοσύνη του Θεού, τι σημαίνει κρίμα Θεού, τι σημαίνει απόφαση του Θεού. Εδώ τότε θα αρχίσει να τα καταλαβαίνει. Δεν είναι κακός ο Θεός που πήρε το παιδί. Δεν είναι κακός ο Θεός που αφαίρεσε τη ζωή από έναν άνθρωπο, είτε νέο, είτε γέρο, είτε καλό, είτε κακό, είτε ωφέλιμο, είτε. Δύσκριστο, ξέρω εγώ. Την αγάπη Θεού. Ξέρει ο Κύριος, γνωρίζει ο Κύριος. Και μόνο εγώ, ο βρωμερός και πινός και ανήκανος άνθρωπος, να κρίνω τον Θεόν για την ενεργειά Του. Και να προχωρήσουμε δύο στοιχάκια παρακάτω ότι θα τελειώσει. εάν γαρέλτη η σοφία λέει εις την συνδυάνια η δε στη ψυχή καλή είναι δόξη δηλαδή όταν λέει θα αποδεχτείς γιατί βλέπεις η σοφία του Θεού δεν έρχεται διά της βίας, δεν δε σε βιάζει αν ο Κύριος είδατε Δίνει τη σοφία του σε όλους, όποιος θέλει, πέρνει. Βλέπετε ο Ιούδας κάποτε δεν ήθελε να πάρει. Ο Κύριος ήταν η πηγή της σοφίας και τον Λόγο του Θεού και οι ιστορικοί για τον Ιούδα γράφουν ότι αυτός πήγαινε παράμερα λέει και αν για το χρηματοκιβότητα και κάτω και μέτρα για τα λεφτά. Την ώρα που μιλούσε ο κύριο και δίδασε τον κόσμο, ο Ιούδα έπαιζε με τα λεφτά. Έδινε ο Κύριος Σοφία, έδινε. Αυτό το δεν ήταν. Ο παράνομος Ιούδας, ο Κιβουλίτης Ινένε, που λέει εκείνος ο πέ, ο, ο, ο, εκείνη η ύμνη της Μεγάλης Πέμπτης. Ο παράνομος Ιούδας, ο Κιβουλίτης, δεν τον έδινε. Δίνει ο Κύριος Σοφία. Δεν παίρνουμε Σοφία. Δεν θέλουμε Σοφία του Θεού. Είδατε τι λέει ο Κύριος. Στην Αποκάλυψη, διαβάζεται Αποκάλυψη. Είδατε τι λέει. «Ειδού έστικα επί την θύραν και κρούω» Ε, διαγνήσω κύριε Έχει τη δύναμη αν θέλει να τη σπάσει την πόρτα τη ψυχής και να μπει με το ζόρι μέσα Αλλά τότε καταλήγει την ελευθερία σου Αλλά βλέπεις τι σου λέει «Εγώ είμα μέρους» Όποτε ανοίξει την πόρτα θα με βρεις μπροστά σου Δεν φεύγω «Ειδού έστικα» το «έστικα» σημαίνει ότι είμαι εκεί Όποτε ευδοκίσει η χάρη σου και ξεκλειδώσει την πόρτα. Εάν τη ακούσει και ανοίξει την θύρα, Ισελεύθερομαι προς αυτόν και διπνύσω με τα και αυτό με τα Αν με ανοίξει, θα μου. δαιμονίες κακό δικό σας. Εγώ με απόξω Σε περιμένω. Έτσι είναι η σοφία του Θεού. Όποιο θέλει, εάν έρθει, βλέπετε, λέει. Δεν λέει θα έρθει. Εάν τη βάλει μέσα Εάν Τη παρακάλω το τον Θεό να δώσει αλλά και άνοιξε τις πόρτες της ψυχής Σου να μπει, να Σε φωτίσει το Πνεύμα του Άγιο, να μπει η σοφία του Θεού μέσα Σου. Όταν όμως λέει θα μπει, τι θα γίνει, ε, άκου. Η δε αίσθηση της η ψυχή καλή είναι δόξη. Δηλαδή, τότε λέει θα αισθανθείς μέσα Σου ψυχική εφορία. Τότε θα αισθανθείς μέσα σου αγαλίας. Τότε όπως έλεγε ένας πατέρας της Εκκλησίας το σπίτι σου να καίγεται, να καίγεται το σπίτι σου, να πεθαίνουν τα παιδιά σου εσύ άμα έχεις τη σοφία του να βγεις τίποτα. Χαρά, χαρά, χαρά. Ατελείωτη χαρά. Γιατί, ξέρετε γιατί. Είναι ο παράδεισος αυτός, αυτός είναι ο παράδεισος. Η σοφία του Θεού μέσα στον άνθρωπο είναι ο, είναι ο παράδεισος. Και όπω θα σα δώσω μια εικόνα. Όπω όταν μακάρι να πάνε όλοι στο παράδεισο. Όλοι σα το έβχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να πάνε όλοι στο παράδεισο. Αλλά αν από τον παράδεισο, παράδει, παράδειγμα σα λέω, δει την κόλαση να είναι το παιδί σου, δεν θα στενοχωριέσαι. Αν στην κόλαση δει το παιδί σου το ίδιο, δεν θα στενοχωριέσαι. Γιατί η χάρη που έχει μέσα σου, η χαρά του παραδείσου, δεν σου επιτρέπει να στενοχωρεθεί. Λύπη σημαίνει κόλαση. Δεν σα γιατί τότε, βλέπετε, δεν υπάρχουν δεσμοί έματος σε εκείνη τη, τη ζωή, την άλλη ζωή, δεν υπάρχουν δεσμοί έματος. Και γι' αυτό, μάλιστα, υπάρχουν κάποιες απόψεις Πατέρων που λένε το εξής, ότι ο Κύριος λέει, για να μην δημιουργηθεί στενοχώρια στους ανθρώπους που θα είναι στο Παράδεισο δεν θα τους επιτρέπει να βλέπουν τι γίνεται στην κόλαση. Για να μην δημιουργηθεί η λύπη, η στενοχώρια μέσα. Έτσι και εδώ, το σπίτι σου να καίγεται, άμα έχεις φωτισμό, χάρη, σοφία Θεού, μέσα σου είναι λέει τέτοια η κατάσταση ψυχική, τέτοια η χαρά, τέτοια η αγαλίασεις, που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, λες και γύρω σου, δεν συμβαίνει τίποτα. Το σπίτι σου να καίγεται, τα παιδιά σου να πεθαίνουν, ο κόσμος να χαλάει, εσύ ζεις τον κόσμο αυτό που λέει ο κόσμος, εσύ ζει τον κόσμο. Η δε της η ψυχή, καλή είναι εδώ, θα είναι τόσο ωραία λέει η αίσθηση που θα έχεις μέσα σου, λέει απερίγραπτη. Βουλή καλή φυλάξησε, έννοια δε οσία τηρήσησε. Το Πνεύμα του Άγιον λέει τότε που θα έχεις στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, δεν θα σε αφήνει να κάνεις λάθος, το είπαμε και προηγουμένως. Ό,τι απόφαση θα παίρνει. Θα είναι και η σωστή από Για σκεφτείτε, αδελφοί μου, για βάλτε μόνοι στο μυαλό σα πόσα λάθη έχουμε κάνει στη ζωή μα και πόσα συνεχίζουμε να κάνουμε. Έτσι, κάντε μόνοι σα. Μία αναδρομή στο παρελθόν σα. Κάντε μία. Και μία ζωή, μία αναδρομή στο παρόν σα. Κάντε μία αναδρομή. Πόσα λάθη έχουμε κάνει και πόσα λάθη συνεχίζουμε να κάνουμε. Πόσα λάθη. Γιατί? Γιατί λύκει το πνεύμα του άλλου. Γι' αυτό άμα σε κατακτήσει η χάρις του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, τότε λάθο δεν κάνεις. Δεν πρόκειται να κάνεις λάθος. Δεν θα σε αφήσει το Πνεύμα του Άγιο να πάρεις λάθος απόφαση θα σε συμβουλέψει πως θα μιλήσεις στον άντρα σου θα σε συμβουλέψει πως θα μιλήσεις στο παιδί σου θα σε συμβουλέψει πως πρέπει να συμπεριφερθείς στον γείτωνα θα συμβουλέψει και τι πρέπει να φας και πως πρέπει να φας και πως πρέπει να κοιμηθείς και πως πρέπει να προσευχηθείς όλα αυτά θα συμβουλέσεις, όλα όλα θα συμβουλέψει το κακό ξέρετε ποια είναι ότι δεν δεχόμαστε ούτε καν και από αυτό το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω να θέλουμε να συνεχίσουμε. Θέλουμε να παίρνουμε μόνοι μας τις αποφάσεις. Εγώ νομίζω. Γουάμ, τι νομίζεις, τι είσαι εσύ που νομίζεις. Τελειώνω αγαπητοί μου αδερφοί. Με αυτόν τον στίχο, είμαστε στο στοίχο 11 και εύχομαι σε όλους μας και εσείς να για μένα, να αποκτήσουμε αυτή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αυτή τη σοφία του Θεού να μας φωτίζει, να πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή ή δυνατόν αναμάρτητα, να μας φωτίζει ο Κύριος να πορευόμαστε όσο το δυνατόν τελειότερα και αγιότερα απέναντί Του, ούτως ώστε τον παράδεισο να αρχίσουμε να τον ζούμε από αυτήν ακόμα τη ζωή και βεβαίω όταν θα έρθει η ώρα να μας καλέσει κοντά Του, να ευρεθούμε Έτοιμοι για να απολαύσουμε τον γυμφώνα της δόξης αυτού. Αμήν.